Η αντισυνταγματικό όχι στο σύνολό του, αλλά στο Α2Α, το... το οποίο αφορά την διαδικασία ανάθεσης. Επομένως όχι στο σύνολό του. Αυτό δεν το, το... δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ε, ναι, εντάξει τώρα... Διασκρινίστηκε <χ <χ> δηλαδή. <στα> ναι, ναι, ναι, ναι, ως προς τη διαδικασία ανάθεση. Το, το, το, το αποτέλεσμα που παράγει είναι ότι ακυρώνεται ο διαγωνισμό, Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Άρα ο διαγωνισμός Α, δηλαδή είναι ο αντισυνταγματικός. Ο διαγωνισμός επί της ουσίας, είναι ο Επομένω, Επομένως, ε, αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι είναι ότι το τράπεζα πέθανε, δεν έχει καμία σημασία, με το καθεστώ των προσωρινών αδειών, της βεβαίωσης της λειτουργία, λειτουργία. θα πρέπει όλοι να πληρώσουν <κυρίζει> για να κατέχουν δημόσια συχνότητα. Η αεροπυρατεία σταματάει. Αυτό τώρα... Τι ακριβώς σημαίνει, τη Δευτέρα από ό,τι ακούσαμε από τον ε, κύριο Παπά θα κατατεθεί ε, μια νέα ρύθμιση, ένας νέος νόμος που θα αφορά τι, την προσωρινή λειτουργία ε, των καναλιών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα καναλιά δεν έχουν καμία άδεια. Η ναι, άδεια του είναι 31, 12 του 2015. Mm -hmm. Επομένως ουσιαστικά ε, αυτή τη στιγμή λειτουργούν χωρίς άδεια. Θα, εκδοθεί, θα εκδοθούν εβεβαιώσεις λειτουργίας των καναλιών με τις προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος, δηλαδή προσωπικό, υποδομές και όλα τα υπόλοιπα και θα πληρώσουν και ε, ένα ετήσιο ποσό, το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο θα είναι, mm -hmm. προκειμένου να κατέχουν αυτές τις... Ε, ε, να κατέχουν τη ε, συχνότητα. Επομένως, μέχρι να συσταθεί το ΕΣΟΡΟ και εδώ πέρα πρέπει να δούμε κατά πόσο η νέα Δημοκρατία και οι αντιπολίτες στο το σύνολό της θα κάνει πράξη αυτό που λέει να συσταθεί το ΕΣΟΡΟ προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός για να δοθούν και οι οριστικές άδειες.